Ναι, αποστολέ! Ναι. Ρέφελε πρώτη φορά ένα βουλευτή να λέει την αλήθεια, αρέ. Το... Για το περιβάλλον, που. <laughs> έχει δίκιο. Αν έγινε κάποιο λάθο αυτό το οποίο ακούω, του συνομιλητέ μου να ονομάζουν περιβάλλον, Που σταρά. Σαμαρά. <laughs> <laughs> <laughs> Επιτέλου να μην κρυβόμαστε. <laughs> Πώ εγώ θα τη διαγράψω τώρα από το ρητό Δεν νομίζω. Είναι εκλεκτή. <laughs> και ικανή και χρήσιμη πάνω απ' όλα. Όχι για το Σαμαρά, για μα. Με την αξία τη κι αυτή. <laughs> που με άλλο όνομα, ούτε δημοτικό σύμβολο του καργαλιάμου δεν θα ήταν. <laughs> Έχουν αρχίσει και λένε την Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Να σε, καλά, δεν ασχολιάσω να βγούμε αυτά που άκουγα τώρα μέχρι να σε παγιάσω Στη γραμμή που έλεγε ο Λεωνίδα. Γιατί είπαμε στην Ελλάδα, ζούμε, ζούμε στη χώρα που επιβραβεύεται η μαλλικία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Θα βγούμε στι αγορέ. Ναι, απλά πάρε ζακέτα. Εμείς... Μην πα στι αγορέ χωρί τη ζακέτα σου και ρατά. Θα σε φάω. Okay, okay. Εμείς θα είμαστε το εμπόρευμα. Α, αυτό δεν το έχουνε διευκρινήσει. Ότι θα βγούμε, θα βγούμε λίγο στη γύρα. Μπράβο. Οπότε δεν χρειάζεται και ένα ποτ πουρή να βάλει όλους αυτούς στους παρασκευή για την Παρασκευή τώρα. Απλά το λέω, τώρα σήμερα πειδή σε πιάσα. Όχι, δεν το βάλω. Γιατί είναι μου, γιατί μου ρίχνεις πόρτα. Γιατί με σκληρός. Να σου ακούω Να, μιλάς, να σου πως, σήμερα εδώ δώσω φιλιά σε κανένα αγοράκι στο εξωτερικό ε, Ρε φίλε, αφού μου τι λες κάθε φορά να βούμε Δώσε και... δώσε δεν είναι κακό Ναι <laughs> Δεν είναι κακό να βγαίνει ένα, ένα σαν ντουλάπα σιγά σιγά <laughs> Να μπορείστε τον Σαμαρά τον έβγαλε η βούλτεψη από την ντουλάπα, με το ζόρι <laughs> Ναι φίλε, αυτό το π***αρα πρέπει να γίνει λόκα, έτσι Μίλησε η βούλτεψη στην καρδιά στην ψυχή του ελληνικού λαού μίλησε Κατευθείαν. Ό,τι λέμε όλοι σιγανάφγικοι και το πε στην τηλεόραση. Μπράβο! Συγκινήθηκα, σου λέω, μόλι την άκουσα να τρίχασα μέχρι που με πιασε κόψιμο ρε φιλέ. Όχι, γιατί σου λέει, όχι, θα κάτσω να με μαγνητοσκοπούν οι ξαυγίτε. Θα τα πω κατευθείαν. <laughs> Σε βίντεο κατευθείαν στην τηλεόραση. Στου δικού μα, δεν θα τα πω στου που είναι κρυφή δική μα, θα τα πω στου δικού μα συστημικού. Οι... Ω γνωστόν πλησιάζει το Σάββατο του Λαζάρου. Ναι. Παρακαλώ να ενημερωθεί ο κύριο Πρωθυπουργό, μην πάει και τον αναστή και μπλέξουμε και με τον πανάγαθο. Να σε ρωτήσω κάτι. έχει περπατήσει εκεί στην, ε, στις στήλες του Ολυμπίου 2 κοντά. Έχω. Ωραία. Έχεις δει αυτά τα κτίρια τα... Τα οποία είναι πολύ παλιά και έχουν πάνω στον τοίχο κάτι τρύπε από σφαίρε από τα Δεκεμβριανά. Που σημαίνει ότι πράγματι πέσανε σφαίρε εκεί, κάποιοι σκοτώθηκαν έτσι, είτε από τη μία από την άλλη. Το ερώτημά μου είναι, από το Πολυτεχνείο έχει περάσει. Έχει Εκεί γιατί δεν έχει τρύπε από σφαίρε. Εκεί δεν πέσανε σφαίρε. Εκεί πέσανε τάξει κατευθείαν. Και πώ σκοτώθηκαν, σκοτώθηκαν τότε όλοι αυτοί. Δεν σκοτώθηκαν, παιδί μου, τα έχει δει βίντεο να σκοτώνεται κόσμο. Ξέρω εγώ, έτσι δεν λένε ότι στήσανε το μύθο του Πολυπολιτεχνείου για, για να ρίξουν τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Σημαίνει ότι την είχαν, ναι. Διότι οι κομμουνιστέ τη φωνά... εποχή. Ναι, μπράβο, οι κομμουνιστέ. Σωστά το λε. Mm. Δεν κοροϊδευόμαστε τώρα. Πράγματι, δηλαδή, πραγματικά χαίρομαι που είσαι ειλικρινή. Άσε που δεν υπήρχε και βίντεο. Καλά, ναι, εντάξει. Η γνωστή θησαυγή την ρητορική που την υιοθετή και εσύ από ό,τι κατάλαβα. Ε, δεν υπήρχε εγώ, βίντεο, φίλε. Εγώ όμω βλέπω τι απότερε. Είδαμε σε βίντεο να σκοτώνεται άνθρωπο. Δεν το είδαμε. Όχι, αλλά στην αρχή σου ξεκίνησα ότι στη Μακριγιάννη έχει ρηπέ. Οι τύχοι έχουν τα σημάδια του. Ναι, είπα και μια μαγια γεια αρχή, Την είπες. Ναι γιατί... Τη... Είπες ε... για να την χρηματολογήσεις. Ε... Ναι εντάξει απλά δεν σου κάτσε το δεύτερο. Άστο, yeah. δεν πειράζει. Yeah. Καράφλα, γελιστερή και αίμα τιμή. Άντε, yeah. γεια! Παρακαλώ τον Απόστολο θα ήθελα. Παρακαλώ εγώ. Έλ' Απόστολε, γεια σου. Είμαι μια ακροάτρια. Θα παρακαλώ πολύ πιο συχνά να βάζετε. Αυτό το κομμάτι που βάλετε προηγουμένως, να θυμούνται αυτοί οι αλίτες οι που κάποτε ήταν αριστεροί που λέγανε, οι οποίοι το ξέχασαν εντελώς και φτάσανε μέχρι τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, θα παρακαλώ πιο συχνά να βάζετε αυτά, να αναξυπνάτε τις μνήμες ή τρέμω Καλημέρα. Ρε φίλε Αποστόλη, σε παρακαλώ να παρατήσετε αυτό το κόλπο να πούμε που κάνετε με τον Σαμαρά και πιάντε να τον βγάλτε ηλίθιο. Είναι το φιλί της ζωής στη Χρυσή Αυγή. Ο Μπαλτάκος έγινε δυσία από τον Σαμαρά για τη Χρυσή Αυγή. Πείτε τους τον κόσμο να πούμε, τον λέτε μαλαίκα δεν είναι μαλαίκας καθόλου. Είναι φασίστας κανονικός. Ναι, έλα, ρε, αποστόλη μου. Έλα. Ρε, σε κάνα μου μία χάρη. Ε, γιατί κάνω μια διέτα τώρα 4-5 χρόνια. Και πώ πάει, ε, καλά. Δόξα το Θεώ, εντάξει, έχουμε μείνει πα και εγώ καλό να είμαι. Ωραία. Να σου πω, μπορεί να μου στείλει την ομιλία του Σαμαρά, γιατί τον άκουσα δεσί και χόρτασα Δηλαδή, για μεσημεριανό είναι ότι πρέπει, ξέρει, μου θυμίζει ελιέ, καλαμάτα, να είμαι σύγκλινα. Μιλάμε για πολύ πράγμα να. Θε να σου στείλω αυτό το καινούργιο τώρα για το ΦΠΑ που είπε. Ό, είναι ναι. Γνωρό και προεκλογικό ωραίο. Ναι, σου λέω για μεσημεριανό. Θα χαρίσουμε στου πάντε τα πάντα. Ναι, ναι, για μεσημεριάνο είναι σούπερ Αυτό θα αποσυρθεί και δεν πρόκειται αύριο σε καμία περίπτωση να περάσει Μωραήτης Θάνος, ναι Να είστε σίγουροι ότι εγώ δεν θα το ψηφίσω Κασίς Μιχαήλ. Ναι. Τι άντρες είναι αυτοί. Τι φουστανέλες φοράνε αυτοί οι άνθρωποι. Να λένε ότι δεν ψηφίζω και την άλλη ώρα να ψηφίζουν. Πασόκινε παιδί μου. Ε, ρε. φοράνε. Φορούσανε. Όχι φουστανέλε. Εγώ, χέρι μου αυτούς που λένε, εγώ κύριε ψηφίζω το κυβέρνησο να μπέσει, γιατί θέλω να ψηφίζω τον εαυτό μου. Να μη χάσω τις πεντέξι χιλιάδες. η πρώτη φορά θα σου πω κουβέντα. Λένε χέστηκα για το λαό. Απαπα κουβέντα που είπε Χέστηκα <σκέσικα> για το λαό. Μπα... Να τα ακούσει η μαμά της ζωής σας να μας αρχίσει <σκέσικα> τα πρόστιμα. 360 ευρώ και αν το ξέρουμε αφού είναι ψηφισμένο. Ήξα y να ξαναπείς... <σκέσικα> κουβέντα. Αυτής στο εσουρού πάντως ένας και ένα ε. <σκέσικα> Έναν πετυχημένο δεν βρήκαν να βάλουνε. Όλα έτσι. τα ναυάγια τη ζωή τα ρίξανε στο SURU. Αυτή τίποτα. η μαμά τη ζωή, θα σου πω, Κουτσουμπολιό, ήταν υποψήφια δήμαρχο στην Ερυψό Εβία. Ένα στραπάτσο που έφαγε δε βρήκε μέσα ούτε την ψήφο στην κάλπη. Τι είχε υποσχεθεί και τι δεν είχε υποσχεθεί. Μέχρι και το πλωτό καφενείο θα έφτιαχνε. Το κύμα. <laughs> είχε πει τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να υποσχεθεί, το υποσχέθηκε. Η, η άνθρωποι... Είχε κουνηθεί το κεφάλι τη από την εποχή Κωνσταντόπουλου. Και έλεγε εκεί έταζε, έταζε. Δεν βρήκε μέσα, δεν την ψήφισε ούτε η κόρη είμαι σίγουρο. Και πήγε μετά από αυτό και κλείστηκε μέσα στη βίλα τη που είχε εκεί μια παραλυλιακιά. Ναι. Τρία-τέσσερα στρέμματα κάπου εκεί. Κλείστηκε εκεί στη μιζέρια τη βίλας. Τι <laughs> είπα, Ε, μετά την πήγαν στο <laughs> ΕΣΟΥΡΟΥ. <laughs> τι να κάνει. Αν είσαι σοβαρό και αγαπά τον τόπο σου, δεν πιάνει θέση. Πόσο μάλλον αν πιάνει λιγμένη θέση. Ρε Αποστολιακό μου, μα έχετε πρίξει αυτέ τι μέρε το δεξί χέρι του Σαμαρά. Το δεξί του... έχει αριστερό χέρι του Σαμαρά. Έχει ένα δεξί και ένα ακροδεξί. Να τα σωστά. Ε, Θέλω να τα λέμε σωστά. Ναι Μάτια μου γλυκά Γλικά μου μάτια αγαπημένα Γλυκά μου μάτια Αγάπη μένα, μένα Μακριά από να χαρώ Λοιπόν, είδαν ο προάτονε τη επίσκεψη στη δράμα χθε και σήμερα. Τυχερή δράμα. Ένα δράμα επισκέφθηκε τη δράμα. Έφερε συνεργείο να Και δύο δράματα συνάμα. Πε μου. Τον αξονικό τομογράφο έφερε συνεργείο. Και πήγαν όλοι οι χακόλιδε να τρώνε μαζί του και να το χειροκροτάνε. Έβγαλε και φορτηγάκι, είμαι σίγουρο, έξω με την ντούκα. Σήμερα, στην πόλη σα. Αξονικό τομογράφο. Τεστ, τεστ. Ακούγομαι, ακούγομαι. Έτσι. Εδώ, δωρεάν αξονική τομογραφία θα κόψει την κορδέλα σήμερον ο Υπουργό. Εκλογέ έρχονται ό,τι μπορούμε κάνουμε και περιοδεία. Τα είπε αυτά. Τι ο φαρμακοποιού έφερε από την Αθήνα. Έφερε φαρμακοποιού. Ναι, έφερε γιατί το νοσοκομείο τη δράμα δεν έχει φαρμακοποιού, έχει δοθεί χρόνια. Και παίρνετε τα φάρμακα στην τύχη. Σιγά, δεν είναι κακό. Ε, καλό, να σα πω καλό Πάσχα. Και εγώ θα σε ενημερώσω ότι έρχεται το Πάσχα. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτά τα λέει βουλευτής φοροφυγάς, ιδιοκτήτης γυροκομίου Για κομμάτως. Δεν ξέρω. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Αποστολή. Έλα. Ποιος είπε εσύ ότι δεν έχει συνέχεια και συνέπεια το κράτος, εσύ. Το 2007 ο Καραμπαλής κάηκε το λοφόνισο και έδωσε 5.000 Το 2014 ο Άντορ έκαψε όλη τη χώρα και μοιράζει 500 ευρώ. Δεν υπάρχει μια συνέπεια, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και μια παρατήρηση ότι αν είχε λίγο χιούμορ αλλά πόντο βρει πάνω θεμάτων θα έκανε το διάγγελμα φυσικά στο Καστελόρι. Εκεί έπρεπε να πάει. Για να κλείσει ο, και... ο κύκλος. Σωστό. Είμαι εγώ ρε φίλε ή εκτός τόπου και χρόνου. Δεν ξέρω πάντως εγώ είμαι γυναίκα φίνα τερμπεντέρισα που τους σαν τα ζάρια, τους μπεγλέρισα. Ε. Σούλα. Είμαι εγώ η γυναίκα φίνα τερμπεντέρισα Εκεί τον Κασιδιάρη, τον Μπαλτάκο, το έτσι, το αλέκο. Τώρα μετά το είμαι εγώ γυναίκα, αφήνω να τερμπετέρισα. Πώ τον Κασιδιάρη και αυτού, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, θα μίλα μου, μίλα μου για ξυρισμένα σενικά. Πέσ μου, Το κριτήριό μου για τι εκλογέ τώρα στι 25 του μηνό δεν είναι ούτε τι είπε ο Κασιδιάρη, ούτε τι είπε ο Μπαλτάκο. Το κριτήριό μου είναι οι λογαριασμοί 271 ιδεοί, έτσι. 75 ιδεοί, 275 μαζί με τα γαλάζια τι θα πληρώσω. Και τι θα ψηφίσει, Άρα. Υποσχέθηκε ε. ο Γαβρίλ ότι θα πληρώσει του λογαριασμού. Όλοι οι Γαβρίλια yeah, Σκελαρίδη! Μα δεί... πληρώνει τη ΔΕΗ! Όλοι ψηφίζουμε, Γαβρίλ! Εγώ θα ψηφίσω δήμαρχο ΣΥΡΙΖΑ για να μην μπει η όργα τρέμη τη Δευτέρα ότι η πόλη που μένω είναι μπλε. Κατάλαβε! Πολύ φοβάμαι είναι... ότι η πόλη που μένει μπλε δεν θα είναι, αλλά θα είναι ροζουλί με πράσινο. Το μαρούσι, το σκατούλι θα ψηφίσει, με το λέω εγώ. Α το μαρούσι, μένει! Στο μαρούσι, μένω, το σκατούλι. Αντίγει ο κόρο, με έτσι το λένε, ω σκατούλι. Έχει δει τη γυναίκα Πατούλη, έτσι. Ναι, δεν θέλω να σχολιάσω. Πάτα στο google γυναίκα πατούλη Μια όαση στο αμαρούσιο Λοιπόν καλά, λοιπόν Αμαρούσιο Ατική. Παιδιά σκατούλη ψηφίστε δαγκωτό για να δείτε τι θα φάτε μετά, γεια Γυναίκα, τη γυναίκα Η οποία είναι ντυμένη your face sound familiar μόνιμα Ε, να ρωτήσω κάτι. Να. Ο κύριο Άδωνη που συγχαίρεται του κομμουνιστέ. αλλά δακρίζει και συγχαίρεται με του ακροδεξιού. Ναι. Ναι. Μήπω ξεχνάει ότι οι κομμουνιστέ είναι Έλληνε πολίτε και πληρώνουν φόρου. και από αυτού του φόρου. Όχι, όχι. Πληρώνει, όχι. Και... Μισό λεπτό, Οι κομμουνιστέ δεν είναι Έλληνε πολίτε. Οι κομμουνιστέ είναι κομμουνιστέ. Είναι άλλη κατηγορία. Οπότε, να οι κομμουνιστέ πληρών... είναι κακόψο φωνάχουνε. Δεν είναι Έλληνε πολίτε. Οι Έλληνε πληρώνουν... πολίτε είναι οι αστεί που ψηφίζουν τον Άδωνη. Οπότε να μην πληρώνουμε φόρου. Ή όταν του πληρώνουμε δεν μα συγχαίρεται. Τα λεφτά μα δεν τα συγχαίρεται. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Α, θα τον ρωτήσω, αυτό δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Εκεί είναι άλλο κεφάλαιο. Μπαίνουμε στο οικονομικό. Το οικονομικό είναι άλλο, είναι πιο προσφυλέ. Είναι μακριά από τα κοινωνικά Εχείς που άδουν οι σαχημαύροι μεσάνυχτα. θα πάμε και χτυπήστε του ανελαίητα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, λοιπόν, στο δρόμο προ Αντική Οδό προ Αεροδρόμιο. Μπα, Μπα, το έχουμε φυσάει, αι. Τα δίνει στον Πόμπολα, ναι, ναι. λοιπόμαστε μετά. Λέγε τη θέση. Έχει μπάτσου δεξιά και αριστερά παντού. Γιατί να μην έχει, θα έκανε καμιά κόμπλα. Θα του ήρθε του ομαλά να πάει μια βόλτα μέχρι το Οικαία, ξέρω εγώ. Μου, Όπου πάει ο Σαμαράς, κομπλάρει είναι όλη τη Κηφυσίας μου... ή η Αττική Οδός. Άκου παιδί μου, όχι, μάλλον εκδρομή τα βγάλανε. Αυτά είναι μέσα στα χορτάρια, τρώνε τυρόπιτες, κάνουνε, παίζουνε. Δεν έχω καταλάβει, κρυφτό παίζουνε, αλλά για εκδρομή μου κάνει εμένα. Πανφάγα είναι παιδί μου αυτά, σιγά μην δεν φάνε και τυρόπιτες και χορτάρια. Δεν τα έχεις ακούσει, πανφάγα είναι. Πληρώτη κρατάγανε καφέ, δεν είναι εκδρομή, κάτι είναι, κάτι είναι. Απλά να ξέρει να μην κάνει καμία μαλλιία. Τέλοσε η εποχή κινηιδιού για τον Αγριόμπατσο. Δηλαδή τον κεντρά με το αυτοκίνητο. Είναι ημέρο. Εγώ δηλαδή να τον κεντρά, τον πάτσομε το, με το αυτοκίνητο άμα το. Τώρα είναι θα... για να χαλά τα μάξη σου και εσύ. Ε, δε, δε, δεν πειράζει, παιδί μου. Θε να πάει κατευθείαν για βιολογικό καθαρισμό. Σκατάθεμισε, ολόκληρο. Ναι, ναι αλλά αν σκοτώσει έναν τέτοιο που αύριο μαθαύριο θα χτυπάσει για κάποιον διαδηλωτή. Δεν θέλω να περνάμε με τέτοια μηνύματα. Σκατάστα μου διαδηλωτών. Καταληψίόν να Ο αρχικός ευρωμεαρέων γενικός. Όπω <Οπό>, κάτσε, ανατρίχιασα. Μπήκε η ομάδα αλήθεια μέσα μου.